Book Two Sib-ed Endeka Endeka Dúan Mines Mines Macrá-com Oianuarios Oianuarios Παν, ο โอเฟฟรัวริออสโอเฟฟรัวริออสมีนาคมโอมาร์ติออสโอมาร์ติออสเมษายนโออพริลิออส খা ফান Μيناκομ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Μάϊος Πฤษφακόμ και Μηถุนายน Απρίλιος Μάιος και Ιούνιος Απρίλιος Μάιος και Ιούνιος. Καρακατάκομ. Ο Ιούλιος. Ο Ιούλιος. Σιγχάκομ. Ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος. Κανιάγιον. Ο, Ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος. ংমি ই হক দানুয়াই Αυτή είναι επίσης 6 μήνες. Αυτή είναι επίσης 6 μήνες. Καรกδαคม, Σิงหาคม, Γανγιαယον. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. টুলা খোম ফ্রুসচিক